Σήμερα θα παρακάμψω την επανάληψη του προηγουμένου αμαρτήματος της ανυποταξίας που είχαμε κάνει και θα το παρακάμψω διότι Αντί τούτου, θέλω να σχολιάσω για λίγο αυτό το οποίο τώρα τελευταία είδαμε στις τηλεοράσει την κυκλοφορία αυτού του βιβλίου, το οποίο Υβρίζει καπηλικώ το πανακήρα των πρόσωπων του κυρίου μας και Θεού και Στουτήρωση Ισού Χριστού και το οποίο αφού η βρίζει των κύριων αντιλαμβάνεστε ότι βρίζει και άλλα Ιερά και Άγια πρόσωπα όπως τον Απόστολο Παύλο των κορυφαίων των Αποστόλων των πρώτων μετά τον Χριστών <κυρίζει> και βρίζει την Αγία Μαρία τη Μαρταλίνη, την Μυροφόρον από την οποία ο Κύριος εκβεβλήκε επτά δαιμόνια και η οποία στη συνέχεια έγινε μεγαλομάρτης και ις Απόστολος και γενικώς βρίζει την πίστη μας. Ένα βιβλίο ενός Αθέου ενός κομμουνιστή, ενός που εγώ τουλάχιστον δεν καταδέχομαι να τον πω ούτε άνθρωπο, ενός υποκειμένου, το οποίον υποκείμενον, το οποίο σκουλίγει, το οποίο κτίνος, προσβάλλει μου. και σύμφωνα με τα λόγια του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού ο οποίος λέγει ότι το να μου υβρίσει τον πατέρα και τη μητέρα σαν χριστιανός που είμαι έχω χρέος να σε συγχωρήσω Όσο και αν τους τιμώ τους γονισμού, όσο και αν τους αγαπώ, όσο άξιοι και υπεράξιοι και αν υπήρξαν, πάντως και αυτοί ω άνθρωποι είχαν τα αμαρτηματά τους και τα ελαττωματά τους. Και επομένως έχω χρέος να συγχωρήσω τον υπριστή των γονέων μου. Πλην όμως, λέγει ο Άγιος Κοσβάς αυτόν ο οποίος μου υβρίζει τον Χριστόν μου, την Παναγίαν μου, τους Αγίους μου, την Εκκλησίαν μου, αυτούς δεν θέλω ούτε στα μάτια μου να τους βλέπω. Αυτούς τους μισώ, αυτούς τους εχθρεύομαι, αυτούς το πολύ πολύ, το πολύ πολύ, να κάνω την προσευχή μου ο Θεός δεν τους του συγχωρέσει. Πριν ξεκινήσω θα μου επιτρέψετε να σας διαβάσω κάτι το οποίο επήρα από κάποια εφημερίδα δεν θα σας πω το όνομα της εφημερίδος, δεν σας απασχολεί, σα σας ενδιαφέρει θα σας διαβάσω λοιπόν κάτι το οποίο πρέπει να μας κάνει να ντρεπόμαστε, το οποίο πρέπει να μας κάνει να κοκκινίζουμε για να καταλάβετε τι είδους χριστιανοί είμαστε. Σας το διαβάζω λοιπόν και τα συμπεράσματα δικά σας. Βεβαίω η εφημερίδα, μην νομίζω ότι είναι καμιά θλησκευτική εφημερίδα, είναι από τις σημερινές αθηναϊκές εφημερίδες. Και βέβαια προσπαθεί να το υποτιμήσει το θέμα. Το έχει περιορίσει μέσα σε ένα μικρό κομματάκι της εφημερίδος. Είναι και αυτός ένας τρόπος, όμορφος τρόπος, να αποκρύπτουμε τα θέματα τα οποία καίνε. Εγώ όμως με βοήθησε ο Κύριος και το εξετλίπωσα και θα σας το παρουσιάσω. Ακούστε λοιπόν «Μουσουλμάνοι υπερασπιστές του Ιησού» είναι ο τίτλο Ομάδα φανατικών μουσουλμάνων με έδρα τη στο Λονδίνο ανακοίνωσε την επιβολή της Φάτουα καταδίκησε θάνατο, εναντίον του θεατρικού συγγραφέα Τέρενς Μακνάλι, επειδή σε ένα έργο του παρουσιάζει τον Χριστό ως ομοφιλόφιλο. Στο έργο «Corpus Christi», το οποίο έκανε πρεμιέρα πριν από λίγε ημέρες στο Λονδίνο, ο Ιησούς Χριστός προδίδεται από τον Φίλο του Ιούδα και σταυρώνεται σαν βασίλισσα των τρελών. εκπρόσωπος τη της ομάδος των φανατικών μουσουλμάνων δήλωσε ότι το στοιχείο αυτό αποτελεί βλασφημία εναντίον του Ιησού που από τους μουσουλμάνους θεωρείται Ω ένας από τους προφήτες. Η Φάτουα, η Θανατική Καταδίκη, υπογράφηκε από τον Σεήχη ο Μαρ Μπακρι Μοχάμαντ, αρχηγό της ομάδας αυτής που αριθμεί 800 μέλη. Σας το διάβασα, φαντάζεστε για ποιο λόγο. Σας το διάβασα διότι δυστυχώς τον Θεών μας, εμείς οι δίθεν χριστιανοί διότι θα ήταν υπερβολή να πω ότι είμαστε χριστιανοί. Εμείς λοιπόν οι δίθεν χριστιανοί που παριστάνομαι τους χριστιανού, που λέμε ότι έχουμε τον Θεόν, τον Κύριο Ιμών Ιησού Χριστόν Πατέρα μας δυστυχώς αποσιωπήσαμε το γεγονός αυτό το τελευταίο γεγονός με το βιβλίο αυτού του Θρασί του Θρασίδηλου αυτού Κουμουνιστή Βουλευτή το αποσιωπήσαμε, το ακούσαμε στις τηλεοράσεις προς μπορεί μέσα μας να στεναχωρηθήκαμε πριν όμως του αφήσαμε το θέμα να παγώσει και σα εδιάβασα αυτό το κομματάκι για να δείτε ότι αυτοί οι μουσουλμάνοι που δεν έχουν Θεό τους τον Χριστό εμείς έχουμε Θεό μας τον Χριστό αυτοί δεν τον έχουν Θεό τους αυτοί έχουν Θεό τους τον Αλλά αλλά επειδή πιστεύουν ότι ο Χριστός ήταν ένας από τους προφήτες του αλλά γι' αυτό και εκκίνησαν όλη αυτή τη διαδικασία και έχουν κηρύξει σε θάνατο αυτόν τον άλλον συγγραφέα του έργου εκείνο του θεατρικού που παρουσιάζει τον Χριστό ως ομοφιλόφιλο εγώ θεώρησα ως υποχρέωσή μου να πράξω αυτό το οποίο ανήκει στις δυνατότητές μου να πράξω αυτό το οποίο περνάει από το χέρι μου και ως ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως των Πατρών θεώρησα ως υποχρέωσή μου στα εβδομαδιαία κυρίγματά μου να το φίξω το θέμα να παρουσιάσω την όψη αυτού του θέματος το οποίο τουλάχιστον εμένα με έχει πληγώσει βαθιά και να σας κάνω μία υπόδειξη, να σας κάνω στο τέλος την υπόδειξη. Δεν πειράζει, πείτε με όπως θέλετε. Δεν με πειράζει αυτό. Άλλωστε εγώ κοσμητικά επίθετα από τους ακροατές μου έχω πάρει πάρα πολλά. Και επομένως το να μου κολλήσετε κι άλλο ένα δεν χάθηκε ο κόσμος. Δεν με στενοχωρεί. Εγώ την υπόδειξη θα σα την κάνω στο τέλος. Για να δούμε λοιπόν τι γράφει αυτός ο περίφημος συγγραφέα του βιβλίου αυτού. Τι γράφει για τον Χριστών; Δεν ξέρω, τα ακούσατε στην τηλεόραση. Εγώ τρέχομαι να μιλήσω έτσι για τον κύριο, τον οποίο μπορεί να τον πικραίνω ανα πάσα ώρα και ανα πάσα στιγμή με τις αμαρτίες μου, αλλά τον αγαπώ και τον υπεραγαπώ και χάρην αυτού ζω τη ζωή αυτή την οποία ζω. Χάρην αυτού προσπαθώ και αγωνίζομαι και τον παρακαλώ να μην με εγκαταλείψει το ελαιός του και να με αξιώσει της βασιλείας του έστω και τελευταίο δεν τολμώ να περιγράψω, βεβαίως δεν έπεσε στα χέρια μου το βιβλίο, επιδιώκω να πέσει, ψάχνω να το βρω θέλω να πέσει στα χέρια μου δεν έπεσε στα χέρια μου από αυτά όμω τα οποία άκουσα και τα οποία έγραψαν και θα γράψουν ακόμα και οι εφημερίδες, και τα περιοδικά παρουσιάζεται ο Κύριος Συχωρέστε μου τη φράση, πρέπει να την πω σαν ένα κοινό παλιοτόμαρο το οποίο κυνηγάει γυναίκες έτσι τον παρουσιάζει στο βιβλίο του αυτός ο περίφημος εντός εισαγωγικών «βουλευτής» τα μούτρα Του, αλλά μπράβο σας που τους ψηφίζετε και του βγάζετε μέσα στο κοινοβούλιο. Αυτός ο περίφημος «βουλευτής» παρουσιάζει τον Χριστό μας ως ένα κοινό παλιοτόμαρο, το οποίο κυνηγάει γυναίκες. Ποιος ο άχραντος και αμόλυντος, ποιος ο μόνος αναμάρτητος, Ποιος αυτός στον οποίον δεν τόλμησαν οι εχθροί του, οι δεδηλωμένοι εχθροί του, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι να του έβρουν έστω και μία κατηγορία όταν τον έφεραν χειροδεμένο, χειροπόδαρα δεμένον χειροπόδαρα τον έφεραν σε εκείνο το δικαστήριο. Και τους ερώτησε θυμάστε ο Άνα και ο Καγιάφας και ο Πιλάντος στη συνέχεια τι να κατηγορία φέρετε, τι έχετε να πείτε για αυτόν τον άνθρωπο οι Ιώπων δεν είχαν να του πούνε τίποτε και βρέθηκε αυτό το κάθαρμα, αυτό συγχωρέστε μου τη φράση αυτό το καθήκη, ευρέθηκε να υβρίσει ποιον τον αμόλυντο και τον αναμάρτητο και εμείς οι χριστιανοί καθόμαστε και ακούμε τις ύμβριες και τις βλασφημίες του και δεν διαμαρτυρόμαστε. γράφει επίσης ότι λέγει ακούστε, ακούστε να φρίξετε γράφει ότι ο Ιούδας ο Προδότης λέγει δεν πρόδωσε, λέει μην νομήσετε ότι πρόδωσε τον Χριστό για τα Τριάκοντα Αργύρια αλλά πρόδωσε λέγει τον Χριστό Ήμαρτον Κύριε, Ήμαρτον Παναγία μου. Πρόδωσε τον Χριστό διότι του πήρε τη φιλενάδα. Πού κλέψε τη φιλενάδα. Και γι' αυτό εις εκδίκησιν ο Ιούδας έσπευσε να προδώσει τον Χριστό εις τους γραμματίσεις Εχθρού. εχθρούς Λέγει επίσης για την κορυφή των Αποστόλων, τον Απόστολο Παύλο, το Κάφτημα των Αποστόλων, τον πρώτο μετά τον Χριστόν, αυτόν ο οποίος άντληξε την τελειότητα, αυτόν ο οποίος τόλμησε να πει τη φράση ότι μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού, Τόλμησε να πει αυτή την τη φράση που δεν νομίζω να τολμήσει ποτέ και κανείς να τολμήσει να πει τε, τέτοια φράση. Τόλμησε να πει ότι έφτασε να γίνει μιμητής του Χριστού και καλούσε τον κόσμο, τους χριστιανούς, να μιμηθούν τον Παύλο, τον μιμητή του Χριστού. Και τι είπε για τον Απόστολο Παύλο αυτό το κάθαρμα, αυτό το καθήκη Τι είπε Αυτός ο Αντίχριστος, τι είπε ο Παύλος λέει, ο Παύλος είναι ομοφιλόφιλος ο Παύλος και το λέει με την άλλη τη φράση, ξέρετε την τη, τη βρωμερή φράση αυτή τη φράση που χρησιμοποιούν κάτω στα λιμάνια και στις πλατείες και στα καφενεία Ο Παύλος λέει αυτός είναι ο Παύλος Αλλά, δυστυχώ, δυστυχώ, είμαι κύριε, αμαρτάνω αυτή τη στιγμή, το ξέρω. Δυστυχώ δεν είμαστε μουσουλμάνοι, είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Είμαι κύριε, δεν μετανιώνω που είμαι ο χριστιανός, αλλά ξέρει εσύ γιατί το λέγω. Διότι τέτοια καθάρματα. Πιστέψτε με, δεν έχω μίσο. Σα είπα ό,τι λέγω, το λέω από αγάπη προ τον κύριο μου. Τέτοια καθάρματα δεν αξίζουν να ζούνε. Τέτοια καθάρματα που τα ευεργετεί ο κύριο και αυτά τον υβρίζουν και τον βλασφημούν. Τέτοια καθάρματα του περιθωρίου τα σκουλί και αυτά. Τα σκουλί και αυτά όχι απλώς θα πρέπει να εξαφανίζονται αλλά θα τον προκαλούσα αυτό το τέρας θα τον προκαλούσα αν τολμάει ας πάει να τα πει αυτά που είπε για τον Χριστό α πάει να τα ναι πει για τον άλλαχ μέσα στην Τουρκιά και θα δούμε αν θα βγει ζωντανός από εκεί μέσα αν τολμάει αυτό το κάθαρμα ας πάει μέσα στους Μουσουλμάνους μέσα στο Ιράν του Χομερινή αν τολμάει αυτό το κάθαρμα ας πάει εκεί μέσα Και ας τολμήσει να πει μια κουβέντα εις βάρος του Αλλάχ ή εις, εις του Μωάμερ και θα δούμε αν θα τολμήσει να βγει ζωντανός από εκεί μέσα Αλλά δυστυχώς, δυστυχώς, δεν ξέρω οποίης ο Κύριος επέτρεψε να ευρεθεί αυτό το κτήνος, αυτό το ρεμάλι να ευρεθεί ανάμεσα σε Ορθοδόξους Χριστιανούς και ελεύθερα ο Αθυρόστομος να βλαστημάει το όνομα του Χριστού. Αλλά καμαρώστε τη βουλή μας, καμαρώστε του αρχηγούς μας Καμαρώστε τα κόμματα. Καμαρώστε τα. Θα να τα ψηφίσετε μεθαύριο. Θα να τα ψηφίσετε. Θα πάτε να ψηφίσετε μεθαύριο. Καμαρώστε τα ρεμάγια που γιονίζουν τη Βουλή και παίρνουν από 5-6 εκατομμύρια ο καθένας απλώς και μόνο για να επιτρέπουν σε ένα βλάστιμο σε ένα κακοποιό στοιχείο να υβρίζει και να πλαστημάει το όνομα του Χριστού θα το κλείσω το θέμα θα το κλείσω με την πρόταση αυτή που σας είπα θα σας κάνω, δεν με ενδιαφέρει σας το είπα μπροστά τον Χριστό δεν βλέπω κανέναν από σας. δεν με ενδιαφέρει ποιοι είστε και τι κάνετε, τι με ενδιαφέρει, τίποτα κανέναν, κανένα δεν υπολογίζω μπροστά το Χριστό. Να το ξέρετε αυτό. Η πρότασή μου ποια είναι με θάβιο που θα πάτε στις σκάλπες πριν ρίξετε την ψήφο σας θυμηθείτε ποιου πάτε να στείλετε μέσα στο κοινοβούλιο Μηπάτε πάτε πορωμένοι στα κόμματα και στις ιδεολογίες Μην πάτε γιατί σας το είπε ο γιος σας ή η κόρη σας που δυστυχώ είναι εντεταγμένοι μέσα στα κόμματα να πάτε με ένα μόνο κριτήριο και το κριτήριο είναι ποιος από πραγματικά Έδειξε ποτέ αγάπη ει των Χριστών ή στην πατρίδα μα. Ουδέποτε και κανεί. Και γι' αυτό, μα βρίσκε του όλου. Αυτή είναι η πρότασή Μα βρίσκε τα όλα τα καθάρματα. Κανεί δεν μείνει στη Βουλή. Και αν τολμήσουν να σα πλησιάσουν, ρίχτε τους αυγά και ντομάτε. για να καταλάβουν ότι πλέον εσταμάτησε η εποχή που λαός ήταν τα κορόιδα τα οποία τα ξεγελούμε με ένα ξενοκόματο όπως κάνουμε με τα σκυλιά να καταλάβουν ότι ο λαός της Ελλάδος πιστεύει στο Χριστό πονάει το Χριστό πονάει η καρδιά του όταν ακούει να ελβείς το Χριστό μα βρίστε τους όλους μόνον και μόνον για αυτό το θέμα μα βρίστε τους όλους τους είδατε το θέμα αυτό ακούστηκε σε όλη την Ελλάδα μόνο εκείνος ο Αρχιεπίσκοπος είπε λόγων εναντίον αυτού του καθάρματος όλοι οι Άγιοι παριστάνουν τις πάπιες τηρούν συγγύνη Ψηφίστε τους λοιπόν. Ψηφίστε τους για να είστε βέβαιοι ότι θα είστε και Εσείς συμμέτοχοι στα έργα τους. Θα είστε κι εσείς συμμέτοχοι στα ψηφίσματά τους. Θα είστε και εσείς συμμέτοχοι σε αυτά τα οποία θα ψηφίζουν και στους νόμους, τους Αντίχρηστους που θα φτιάχνουν. Ψηφίστε τους και θα είστε και εσείς ηθικοί, αυτοργοί και ας μην έχετε την εντύπωση ότι κατά την κρίση ο Θεός θα κρίνει μόνον αυτούς, θα κρίνει και εσάς. Και όλους όσους προώθησαν και ψήφισαν και έβγαλαν μέσα στη βολή τέτοια ανήθικα και βδελυρά και άθεα υποκείμενα. Αυτά εν συντομία και να μου συγχωρήσετε την έκρηξη διότι σας είπα μόνο για τον Χριστό πρέπει να ζούμε και για τίποτε άλλο. Η ζωή αυτή δεν έχει για τίποτα αξία και για κανένα λόγο αξία παρά μόνο για τον λόγον που λέγεται. Ιησούς Χριστός και Ορθοδοξία Αν αυτά σας, τα δυο σα τα πάρουν λέει ο, ο, ο κοσμάς ο Αιτωλός χαθήκατε Αν σου πάρουν τον Χριστό και την ψυχή σου χάθηκες και δυστυχώς αυτό προσπαθούν να κάνουν να μας πάρουν τον Χριστό την πατρίδα μας και την ψυχή μας και γι' αυτό αδερφοί μου και αδερφές μου σας παρακαλώ, δείχτε του ότι δεν είστε χιόνια, δείχτε του ότι είστε άνθρωποι, δείχτε του ότι είστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Και μετά από αυτά, να έρθουμε στη συνέχεια των θεμάτων μας. Άλλο αμάρτημα σήμερα. Αμάρτημα, μικρό αμάρτημα. Σας προειδοποιώ ότι το αμάρτημα δια το οποίο θα ομιλήσουμε είναι μικρό. Μα τότε γιατί μας το λες. Θα μας αναλύσει σε ένα μικρό αμάρτημα. Θα σας το αναλύσω για να δείτε πως ο Κύριος αντιμετωπίζει αυτό το αμάρτημα και για να καταλάβουμε πώς θα αντιμετωπίσει ο Κύριος τα βαρύτερα. Θα δείτε με ποια αυστηρότητα ο Κύριος θα αντιμετωπίσει αυτούς που αμαρτάνουν στο συγκεκριμένο αμάρτημα που σας βεβαιώ ότι είμαστε όλοι, όλοι, όλοι, όποιος δεν το έχει κάνει να σηκώσει το χέρι του. Θα τον βγάλω εδώ πέρα μπροστά και θα τον βάλω με εγώ πιστεύω ότι το έχετε κάνει όλοι και το κάνετε όλοι, όλοι εγώ πρώτος, πρώτος εγώ. Θα δείτε λοιπόν με ποια αυστηρότητα ο Κύριος συμπεριφέρεται απέναντι σε αυτό το αμάρτημα, τι λέγει για αυτό το αμάρτημα, για να δείτε και να καταλάβετε Πώς έχει να αντιμετωπίσει ο Κύριος και πώς θα συμπεριφερθεί ο Κύριος στα άλλα μεγαλύτερα και βαρύτερα αμαρτήματα. Πώς λέγεται το αμάρτημα. Το αμάρτημα λέγεται αργολογία. Αργολογία. Τι σημαίνει αργολογία, αργολογία είναι όπως το λέγει η ίδια η οι, οι αργέ κουβέντε, οι αργοί λόγοι. Και αργή λόγοι, αργέ κουβέντες είναι οι κουβέντες του καθυσιού, οι κουβέντες της τεμπελιάς, εξού και αργία, ε. αργία, αμέλεια, τεμπελιά. Οι κουβέντες του καθυσιού, όχι οι κακές κουβέντες, προσέξτε, όχι οι κακές. Οι κουβέντε που λέμε για να περάσει η ώρα. Είδατε που λέει ο κόσμο να γιομίζουμε την ώρα μα. Κάτι να πούμε να γιομίζουμε την ώρα μα. Μα είναι κακό αυτό παβούλη. Να μην κουβεντιάσουμε. Δεν θα πούμε μια κουβέντα σαν άνθρωποι. Πε στο σπίτι μα, με τα παιδιά μα, με τη γυναίκα μου, δεν θα πω τίποτα. Πέντε έξι άτομα τι θα κάνουμε στο σπίτι <κυρίζει> Θα σας πω τι θα κάνετε Αλλά πρώτα πρώτα σας προειδοποιώ Μην επιτίθεστε εναντίον μου Δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος εθέσπισα ως αμάρτημα την αργολογία δεν είμαι εγώ ο νομοθέτης αδερφοί μου και αδερφές μου Άλλος είναι ο νομοθέτης Άλλος επίησε τον νόμο, εγώ δεν επίησα κανέναν νόμο Εγώ απλώς απεσταλμένος είμαι να κηρύξω και να είπα τα Λόγια του Θεού και αν έχετε αντιρρήσεις και αν, έρχεται, αν έχετε διαφωνίες τότε αν τολμάτε κοιτάξτε κατάματα τον Χριστό και διατυπώστε τις διαφωνίες σας με τον Χριστό διατυπώστε τις διαφωνίες σας με τον Χριστό αν ο Κύριος έκανε λάθος αν ο Κύριος τολμάτε να θεωρείτε και να σκέπτεστε ακόμη ότι ο Χριστός είναι υπερβολικός, τότε κάντε καλά μαζί Του. Mm. Ποια είναι η αργολογία. Mm. Τι κάναμε την ημέρα που πέρασε. Τα σχόλια που κάνουμε στο σπίτι μας. Πώς πήγε η δουλειά. Πώς τα πάει η πολιτική, πώς τα πάει το ποδόσφαιρο, πώς τα πάει το... οι ηθοποιοί, πώς τα πάνε. <κυρίζει> Αργές κουβέντες. <κυρίζει> τι λέει ο Κύριος, διότι αυτό μας ενδιαφέρει. Και τρέχω να προλάβω, να σας πω τι λέει ο Κύριος, σας είπα για να φύγει η ευθύνη από πάνω μου γιατί σας βλέπω όλους και μαύριο λοιπόν δεν είναι δικά μου είναι του Χριστού Τι είπε ο Κύριος Διάπαν ρήμα αργών Ο εάν λαγίσως είναι άνθρωποι αποδώσουσι περί αυτού λόγων ενημέρα κρίσεως Να πάτε στο σχοιτάκι σα, Να κλείσετε την τηλεόραση για λίγο Να πάρετε την Αγία Γραφή με σεβασμό στα χέρια σας Να τη βγάλετε μέσα από τα εικονοστάσια και σας, σας το έχω ξαναπεί Να την ξεσκονίσετε και να την έχετε μονίμως επάνω στο τραπέζι σας Και να τη διαβάζετε καθημερινώς Και ανοίχτε τη σήμερα ακριβώς εκεί που σας ορίζω εγώ Κατά Ματθαίον κεφάλαιον πέμπτον, κανέκτον «Για κάθε κουβέντα αργή», λέει ο Χριστός, «Το οποίον θα υπούν οι άνθρωποι θα δώσουν λόγο κατά την ημέρα της κρίσεως». Και προσέξτε κάτι, να το διευκρινίσουμε καλά αυτό που λέει ο Χριστός, δεν είπε ο Κύριος, για τις αργολογίες σας θα δώσετε λόγο. Όχι. Για κάθε μια από τις αργολογίες σας θα δώσετε λόγο. Θα λογοδοτήσεις για κάθε μια ξεχωριστά. Διαπάν ρήμα αργών, για κάθε ένα ρήμα αργών. Θα αποδώσεις λόγων την ημέρα κρίσης. Μα γιατί παππούλοι. Μήπως εδώ είναι λίγο αυστηρά τα πράγματα. Μήπως γινόμαστε λίγο ακραίοι. <Κι> μα να μετράμε και τις κουβέντες μας. Να μετράμε και τι θα πούμε. Δεν λέμε τίποτα κακό. Κουβεντιάζουμε γελάμε να πούμε κάνα ανέβδοτο είδατε κάνουμε την μπλάκα μας να κάνουμε καλαμπούρι που λένε να γελάσουμε προσέξτε ο Κύριος δεν έχει την απέτηση συνεχώς να κλαις και συνεχώ να έχει το κεφάλι κατεβασμένο. Μην το παραξηγήσετε, θα το πεις και το αστείος Αλλά είδατε τι λέει και αλλού. Ο λόγος ημών λέγει να είναι αλλά τι Δηλαδή τα λόγια σας, ας είναι αστυάκια. Να είναι όμω όμορφα λόγια, αλατισμένα λόγια, ωφέλημα λόγια, ψυχοφελή λόγια. Γιατί να πεις παράδειγμα, ανοησίες, βλακίες, κάτι ανέκδοτα, σόκιν λέει και να πούμε ένα σόκιν ανέκδοτο, ανήθικα πράγματα δηλαδή. Γιατί να πω τέτοια πράγματα και να μην πω Πάλι ένα αστείο, αστείο! Το οποίο όμω να είναι λόγο αφέλιμο. Να ωφελήσει αυτόν που κάθεται απέναντί σου και κουβεντιάζει μαζί σου. <Ρι> Θα σα πω το εξή. Όπως ξέρετε, η Αγία Γραφή, ο Κύριος μάλλον ουδέποτε είπε λόγο αργό. Και η Αγία Γραφή ουθενά δεν θα βρει μέσα στην Αγία Γραφή αργολογία του Χριστού. Άλλωστε, αν ο Κύριος είχε κάνει αργολογία δεν θα ήταν αναμάρτητος. Έτσι λογικό είναι. Γιατί η αργολογία είναι αμάρτητα. Ο Κύριος είναι ο μόνος αναμάρτητος. Αλλά αν ψάξει θα βρει παρακαλώ μικρά αστεία που έκανε ο Χριστός με τους μαθητές του. Θα σας πω ένα που μου έχετε τώρα πρόχειρα στο κεφάλι μου. Θυμάστε ασφαλώς το μεγάλο θαύμα το οποίο έκανε ο Κύριος που έθρεψε ένα τεράστιο πλήθος ανθρώπων μεταξύ των οποίων μόνο οι άνδρες ήσαν 5000 Θυμάστε που έθρεψε τους πέντε και άνδρας χωρίς γυναικών και παιδίων. Ήσαν και γυναικόπαιδα. Περίπου 12.000 υπολογίζουν, υπολογίζουν οι Άγιοι Πατέρες. Που έθρεψε με πέντε ψωμιά και με δύο ψάρια. Αυτό το θυμάστε. Δεν ξέρετε όμως κάτι το οποίο θα σας το πω τώρα το γράφει η εγγραφή άμα θέλετε και αυτό μπορείτε να το βρείτε εκεί στο έκτο Κύριος είπε λέγει στο κατα ιωαννη στο έκτο κεφαλαιο λεει πριν κανει το θαυμα ο κυριος ειπε λεγει στο φιλιππο του κάνει ένα αστείο του Φιλιππο ένα αστείο του λέει Φίλιππε γιατί κοίτα του λέει πόσος κόσμος είναι εδώ. Για πες μου του λέει πόσα ψωμιά πρέπει να πάμε να αγοράσουμε για να τους ταΐσουμε όλους αυτούς. Και υπογραμμίζει το Ευαγγέλιο. Τούτο δε είπε πειράζον αυτόν. Τον πείραζε. Έπαιζε μαζί του. Του έκανε ένα αστείο. Το έκανε αστείο. Πράγμα το οποίο δείχνει ότι δεν καταργεί ο Θεό τα αστεία. Μπορεί να πει τον ωφέλιμο λόγο σου και υπό ενό μικρού αστίου. Δεν απαιτεί ο Χριστό από σένα συνεχώ να είσαι σκητροπό και κατηθείς και μελαγκολικός και να κλαίνει τα μάτια σου, όχι! αλλά μπορείς να πεις και το αστείο σου, τον ωφέλιμο λόγο σου, μέσα από ένα μικρό αστείο. Τον πείραζε ο Χριστός. και όταν πλέον ο Φίλιππος, δεν ήξερε τι να απαντήσει, του λέει Κύριε, του λέει 200 δινάρια λέει να πάμε να δώσουμε, 200 διναρίων άρχου. Μου φαίνεται λέει δεν φτάνουνε. περισσότερα πρέπει να δώσουνε. Και όταν είδε ο Κύριος ότι ο Φίλιππος δεν κατάλαβε πόσα ψωμιά του λέει έχετε. Για φέρετε τα δώ. Και στη συνέχεια έγινε το θάνατο Ας σας δώσω κι άλλο ένα παράδειγμα του Χριστού. Τι νομίζετε ήταν οι παραβολές που έλεγε ο Κύριος παραβολές, η παραβολή του Νταλόνου του Φαρισαίου, η παραβολή του Ασώτου, η παραβολή των Δέκα Παρθένων, η παραβολή του Άφρονος Πλουσίου, η παραβολή των Ταλάντων κλπ. Τι ήταν αυτές οι παραβολές, ξέρετε τι ήταν, παραμυθάκια ήταν, παραμυθάκια ιστοριούλες ήταν. Τι έλεγε να τους ξεκουράσει, άνθρωποι ήσαν κι αυτοί. Ήταν μία μορφή διδασκαλίες για να ξεκουράζεται ο λαός. Οι ιστοριούλες τους Αλλά οι ιστοριούλες με περιεχόμενο. με ουσία, με ουσία, όχι βλακίες, όχι ανέκλοτα βλακώδη και αμαρτωλά και αισχρά, να γελάσουμε να περνάει η ώρα μας, όχι, να πιάσουμε τόπο, έλεγε κάτι, έλεγε ιστοριούλες μεν, παραμυθάκια μεν από τα οποία όμως έβγαζε το νόημα το οποίο έπρεπε να βγάλεις. Αναρωτήθηκε ποτέ Αυτός με τον οποίο κουβεντιάζεις είτε άντρα σου είναι, είτε γυναίκα σου είναι είτε παιδιά σας είναι, είτε ο γείτονα είναι η γητόγισσα είναι ξάδερφος είναι, μπάρμπας είναι, θείος είναι, θεία είναι, δεν ξέρω τι είναι αναρωτήθηκε ποτέ Ότι εκείνη τη στιγμή μπορεί να ζητάει βοήθεια από σένα και ας μεις το λέει. Αναρωτήθηκες ποτέ. Μπορεί εκείνη τη στιγμή που κουβεντιάζει να, το, να τον έχει βάλει ο Θεός απέναντί σου για να τον βοηθήσεις, να του πεις μια κουβέντα σωστή και εσύ που λες βλακίε. Παραπονιέσαι για το παιδί σου δεν πάει καλά. Παραπονιέσαι για την κόρη σου δεν είναι καλό χωρί γιατί έχει μπλέξει. Παραπονιέσαι για τον άντρα Δεν μου λε. Όταν καθόστε και τι βλακίε ανταλλάσσετε α... μεταξύ σα. Για πείτε μου, σα παρακαλώ. Όταν πιάνει την κουβέντα, τι του λε. Ναι. Λέτε ανοησίε που Τι έκανε ο ένα, τι έκανε ο άλλο, τι διάβασε στην εφημερίδα, τι είπε το προεδικό, τι είπε τηλεόραση μην ρίχνεις μία κουβεντούλα. Θα σας πω τα εξής τώρα. Παραμονές των Χριστουγέννων. Είδατε διακόπτω λίγο νωρίτερα τα κηρύγματα. Κάποια, κάποιες εβδομάδες πριν από τα Χριστούγεννα, γιατί μετά, όπως σας το έχω πει και έτσι είναι, γυρίζω την Ήπετρο για εξομολόγηση, τα χωριά της περιφερειάς μου. Κάποια μέρα λοιπόν, θα πήγαινα στο Άνω Καστρίτσι για εξομολόγηση. Θα πήγαινα στο και Σα προειδοποιώ, μην με παραξηγήσετε, δεν το λέω για να καμαρώσω για τον εαυτό που Σα είπα, είμαι ο πρώτο αργολόγο, δεν το ξέρετε. Εγώ που σα κηρύγω, θα πληρώσω διπλά πώ θα πληρώσετε εσεί, Γιατί εγώ τα ξέρω, εσεί μπορείτε και να μην τα ξέρατε μέχρι τώρα. Αλλά σα το λέω για να δείτε τι μπορούμε να κερδίσουμε αποφεύγοντας την αργολογία. Έτσι σα το λέω τώρα αυτό το παράδειγμα. Δεν είχα λοιπόν κάποια από τα πνευματικά μου παιδιά να με εξυπηρετήσει με το αυτοκίνητό του γίνεται συνήθω. Εργάζονταν αυτοί και αναγκάστηκα και πήρα ταξί, εδώ του Δικτύου Πατρών. Επήρα λοιπόν ένα ταξί και πήγαμε για το Καστρίτσι το Άνω Καστρίτσι. Είναι οι απόστατες περίπου, 40 λεπτα 30. 3-4. Ε, εμένα δεν μου αρέσει να κάθομαι και μέσα στο αυτοκίνητο συνεχώς να μην μιλάω καθόλου, να περιμένω να κοιτάω το ρολόι μου μόνο που θα φτάσω. Μου άρεσε να ανταλλάσσω και καμία κουβέντα εκεί με τον οδηγό. Και αυτό ο άνθρωπο όλη μέρα επάνω στο τιμόνι του κουράζεται και αυτό ο καημένο θέλει μια ξεκούραση. Άλλλω λοιπόν, πώ πάσχει, τι κάνει οικογένεια, τι κάνει τα παιδιά, ε, είσαι παντρεμένο, είσαι ανήπαρχο, τι είσαι, άρχισε ο καημένο να αποκτάει μαζί μου κάποιο θάρρο και άρχισε σιγά σιγά να μου περιγράφει την οικογενειακή του κατάσταση. Και όπως συμβαίνει σε πολλά ζεύγη και ενδεχομένω και σε σας με τους συζύγους και σας με τους συζύγους σας θα υπάρχουν και γκρίνες, θα υπάρχουν και προβλήματα, θα υπάρχουν και με τα παιδιά και το ένα και το άλλο. Άξε λοιπόν να μου εκμυστηρεύεται τα προβλήματα της οικογενείας. Εγώ, ο ελεηνός και αμαρτωλός, εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα, του λέω, παιδάκι μου μήπως έχετε απομακρυνθεί λίγο από την Εκκλησία, μήπω θα πρέπει να πλησιάσετε λίγο περισσότερο την Εκκλησία μας, να πάτε αυτές τις ημέρες παραμονές των Χριστουγέννων να εξομολογηθείτε, να κοινωνήσετε κι εσείς με τα παιδιά σας, «Ε, του λίγο το αναφέρω, δεν ξέρω, σκέψτε. το». Ε, πληρώ, συ, συζητήσαμε επ' αυτού του θέματος. Ούτε κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα, πώς στάσαμε στο, στο καστρίτς. Όχι, λοιπόν, έβγαλα να τον πληρώσω τον άνθρωπο, να κατέβω. Δεν θα ξεχάσω, σας μιλώ ειλικρινά, το ύφο γυρίζει έτσι με μία στενοχώρια. Μου λέει Παπούλη, τώρα θα φύγει. Του λέω ήρθα για δουλειά, του λέω. Δεν ήρθα, δεν ήρθα, δεν ήρθα να κάνω βόρτα. Ασφαλώ και πρέπει να φύγω. Του λέω μέσα και πράγματι εκεί στο Καστρίτσι έχω πάρα πολύ κόσμο. Όταν πηγαίνω για εξομολόγηση, πάνω από 100 άτομα. Κάθε φορά. Ασφαλώ του λέω και πρέπει να πάρει απόγευμα να τελειώσει. Τον ακούω, λοιπόν, και μου λέει το εξής. Απούλι μου λέει, μπορώ να εξομολογηθώ και εγώ. Του λέω, το ρωτά, ασφαλώς. Έλα, του λέω αυτή τη στιγμή, θα σε πάρω και πρώτον, για να φύγεις για τη δουλειά σου και δεν πρόκειται να σου πει κανεί και καμιά κουβέντα. Πράγματι, λοιπόν, μπήκαμε μέσα, στην εκκλησία, ήρθε πρώτος να εξομολογηθεί. Να σας πω δύο πράγματα. Να δείτε τι κέρδισε ο Κύριος. Πόσα θα μπορούσαμε να λέμε, Τι αργολογίες θα μπορούσαμε να λέμε πηγαίνοντας προ τα Τι έκανε το ποδόσφαιρο, Τι έκανε η άθλημα, Τι έκανε ο υπουργό, Τι έκανε ο πρωθυπουργό, Τι έκανε ο παλιάνθρωπο, Ο δήμαρχο. Με τις Βλέπετε με του δρόμους τι λένε τα ταξιτζίδε. Οι και έτσι να σου λένε μέχρι το βράδυ. Λοιπόν, ήρθε μέσα, είχε παρακαλώ να εξομολογηθεί δεκαπέντε χρόνια. Είχε να εξομολογηθεί 15 χρόνια. Και δεύτερον, εξομολόγησα παραμονές των Χριστουγέννων πάνω από πέντακοσά άτομα. Σας βεβαιώ ότι ήταν η καλύτερη εξομολόγηση για από τις 500. Όχι γιατί εγώ είμαι ο καλός και ο που έκανα αυτή την κίνηση. Αλλά για να σας δείξω τι μπορείς να κερδίσεις αποφεύγοντας την αργολογία και λέγοντας δυο κουβέντες που θα πιάσουν το. Τι σου λέει το παιδί σου και την ερωτικάτη, τι βλακίες σου λέει. Μια κουβέντα πες. Ήρεμη, απλή. Ξόφαλτση αν θέλεις, εμπιάσεις κέντρο. Ξό, Ξόφαλτση. Τι ακούσαμε στο κύριο; Τι μας είπαν. Τι άκουσα στο ράδιο που το έχετε ανοιχτό όλη την ώρα μέσα στο σπίτι σας. Τι άκουσα. Ε, έτσι. Αυτά είναι τα σπέρματα τα οποία βάζετε μέσα στις ψυχές των παιδιών και τα οποία δεν ξέρεις πότε αλλά σίγουρα θα καρποφορήσουν, να το ξέρεις αυτό σίγουρα θα πιάσουνε δεν υπάρχει περίπτωση γιατί είναι λόγος Θεού δηλαδή όχι γιατί τίποτε άλλο και ο του Θεού δεν χάνεται είναι είναι 100% μπορείς στην αρχή να σε περιγελάς Μπορεί να σε κοροϊδέψει, μπορεί να σε ηρωνευτεί, μπορεί να φύγει, μπορεί να θυμώσει Αλλά θα έρθει η στιγμή που αυτός ο λόγος που έχει χαραχτεί βαθιά μέσα στην καρδιά του του αγοριού ή του κοριτσιού, Αυτός ο λόγος κάποια στιγμή θα έρθει στην επιφάνεια και θα θυμηθεί και θα πει η μάνα μου η μακαρίτσα Θεός χωρέστην μου είχε πει αυτή την κουβέντα ο πατέρας μου, ο Θεός, χωρίς η, η γιαγιά μου, η μακαρύτησα. Αχ, εσύς ηγείρεσαι. Χάσατε τον προορισμό σας. Το χάσατε τον προορισμό σας. Το χάσατε τον προορισμό σας. Δεν ξέρω τα μυαλά σας, χάσατε δεν ξέρω τι είχατε χαμένα. Πάντως δεν ξέρω... Τι... τέλος πάντων, ας μη σας κατηγοράω συνέχεια γιατί γίνομαι κακός μαζί σας. Πόσα θα μπορούσα να κερδίσετε. Πόσα θα μπορούσατε να κερδίσετε. Πόσα εγγόνια θα μπορούσατε να έχετε φτιάξει. Ξέρετε τι λέγανε στη Ρωσία. Θα σας πω στη Ρωσία. Εγώ έχω πάει στη Ρωσία. Ξέρετε εκεί στη Ρωσία ο κομμουνισμός εβάστηξε 70 χρόνια. 70 χρόνια. Και ξέρετε τι λένε μέχρι τώρα οι Ρώσοι. Η γιαγιά μου και ο παππούς μου, μου βάστηκαν τη μου μέσα. Όχι ο πατέρας του και η μάνα του γιατί ο πατέρας του και η μάνα του δεν τολμούσαν να βγουν κουβέντα διότι τον έπερανε το καθεστώς και τον πήγαινε στη Σιβηρία εξορία αν για να μιλήσει για το όνομα του Χριστου ακόμα και στον παιδί του αυτοί οι οποίοι δεν υπολόγιζαν τα καθεστώτα ήσαν οι ξοφλιμένοι οι ξοφλημένοι. Οι, ξοφλημένοι. οι οποίοι κράτησαν την πίστη μέσα στον του. Και σα ερωτώ, από αποσάσ! τα παιδιά σας τι έχουν να θυμόνται, τι αργολογίε σα, τι έχουν να θυμόνται, τα ανεκδοτά σα, τα γέλια σα, τι ανοησίε σα, τι έχουν. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί και ελεφέ, να με συγχωράτε, δεν, σας, δεν έχω κακία μαζί σας το ξέρετε να με συγχωράτε μέσα από την καρδιά μου σας το λέω αλλά προσπαθήστε αυτές τις αργολογίες να κοιτάξουμε αυτό είναι το κακό της αργολογίας εκείνη την ώρα που μπορείς να τη γεμίσεις με ωφέλιμες κουβέντε, λε ένα σωρό ανοησίες και ξέρετε τι λέει η εγγραφή, να σας το πω και αυτό συντήρησον καιρών φύλαξε δηλαδή αξιοποίησε τον καιρό που σου δίνει ο Θεό μην το πετάς μην τον πετάς, ο Κύριος σου έδωσε 50 χρόνια, 60 χρόνια, 50 χρόνια, 30 χρόνια, πως θα σου δώσει Στα έχει δώσει και θα σου ζητήσει λόγο μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο Να το ξέρετε αυτό Είναι αγιογραφική η στη Σοφία Συρά συγκεκριμένα συντήρησον καιρών Αξιοποίησε τον καιρό που σου έδωσε ο Χριστός Και όταν λέει αξιοποίησε, κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις. Και τα λόγια σου τα αργά περιορισέ τα και γέμισε τις ώρες σου με λόγια ωφέλιμα, άξια λόγου, λόγια με βάθο, λόγια με ουσία, λόγια ωφέλιμα να τραβήξεις ψυχές προς τον Θεό. Και τότε να είσαι βέβαιος για κάτι ακόμα. Ότι όταν θα έρθει η ώρα της κρίση όλοι αυτοί οι οποίοι ωφελήθηκαν από τα λόγια σου θα είσαι βέβαιος και βέβαιη θα παρουσιαστούν μπροστά στον Κύριο και θα του πούν, Κύριε αυτή την κουβέντα την άκουσα από τον Τάδε από την Τάδε Κύριε αυτός ο λόγος με ωφέλησε από τον Τάδε, από την Τάδε και φαντάσου τότε τι μισθό έχεις να πάρεις από τον Θεό όταν τα απλά λόγια τα δικά σου τα οποία τα είπες Αντί να λες σαργολογίες και με αυτά τα ωφέλιμα λόγια γιώμιζες στην θόρα σου θα δεις πόσο αυτά τα λόγια θα σε δικαιώσουν ενώπιον του Θεού και τότε ο κριτή θα είναι ήλιος μαζί σου και ικτίρμον και μακρόθυνος και πολυέλαιος. Αμήν.